Μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό Έτσι είναι κυριέ μου να σα χαρώ Έτσι λέει το φλιτζάνι δηλαδή που δεν γυαλιέται ποτέ Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά Μπράβο! Και σα διαβεβαιώ, Υπουργό Ανάπτυξη Ελλάδο, ότι μέχρι στιγμή και στην οικονομία, το τονίζω και στην οικονομία, πάνε καλύτερα του αναμενωμένου. Στο Φλιτζάνι φαίνονται όλα πολύ καθαρά. Και μπροστά μα διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Να, να, καλά, εδώ φαίνεται ολοφάνευμα. Άμα το λέει το Φλιτζάνι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει. Γιατί το Φλιτζάνι ξέρει, βλέπει περισσότερο. Είναι και ο Άδωνη, βέβαια, που κάνει τι εκτιμήσει του. Αλλά το φλιτζάνι. Αυτό είναι το βασικό. Η Γεωργία Βασιλιάδου και ο Άδωνις Γεωργιάδης εδώ μας περιέγραψαν τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον μας το οποίο είναι λαμπρό. Παλιά λέγαμε άστρο λαμπρό του οδηγεί για τους μάγους τώρα μέλλον λαμπρό μα οδηγεί όλους εμάς τον ελληνικό λαό. Αυτά από τον Υπουργό πρωί-πρωί βγήκε, είναι τα πρωινά λόγια αισιοδοξία του Άδωνη Γεωργιάδη. Οι πρωινέ δηλώσει του συνήθω αυτά, φράδι λέει άλλα. Ο κύριο Πέτσας, μεσημέρι νομίζω ήταν, άρχισε να κάνει τα παιχνίδια, τα λεκτικά παιχνίδια μεταξύ Τσίπρα και Κυριακού. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να σχεδιάσουμε ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη ελληνική οικονομία. Καταπληκτικό! Εμεί είμαστε μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση έχει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο και θα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να αναπτύξει την ελληνική οικονομία και να μεταμορφώσει, όπω έχουμε πει, την Ελλάδα. Καταπληκτικό! Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνες, για αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα υπήρχαν μνημόνια. Με τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης οικονομία. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνε, γιατί αυτό να πούμε κάτι ξεκάθρο και απλό. Με τον. Κυριε... με τον. Κυριε... Κύριο μισοτάκι, υπάρχουν πακέτα ανάπτυξη οικονομία. Καταπληκτικό. Το καταπληκτικό της Ντόρας από χθες μας το έχει δώσει. Οπότε το ακούσαμε εκείνο ο κύριος Μητσοτάκης. Θα χάνει λίγο εκεί ο Πέτσας όταν πρόκειται να περιγράψει τι ακριβώς έρχεται με Κυριάκο και κάνει και τη σύγκριση, τι ερχόταν με Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο Πρωθυπουργό της χώρας επισκέφθηκε ένα δημοτικό επειδή ήταν πρώτη μέρα που άνοιξαν τα δημοτικά ε, και εκεί ένα μικρό παιδάκι έκανε ένα χιούμορ, ένα χωρατό. Όταν ε, παρουσιάσανε, η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια, δεν ξέρω αν το έχετε δει γι' αυτό το περιγράφω όταν η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια στο προάβλιο όρθια ήταν τα παιδάκια, και σε αποστάσεις ότι κοντά μας έχουμε τον Πρωθυπουργό έκανε ό,τι λιποθυμάει. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος. Είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Λιποθύμησε. Ε, κυρία, και έκανε με πολύ ωραίο τρόπο ότι καταραίει, λιποθυμάει, το είδε και ο Κυριάκο έκανε το χιούμορ εκεί, έκλεψε την παράσταση. Το συγκεκριμένο παιδάκι, αγοράκι ήτανε, όμως αυτό που δεν έχει γίνει τόσο viral είναι ένα άλλο παιδάκι σε ρεπορτάζ του Αντένα, πάλι από την πρώτη μέρα στα σχολεία, ο περίφημος Βαγγέλης. Βλέπουμε και τους δύο εδώ μαθητές που έχουν έρθει νωρίτερα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. παιδιά, καλημέρα. Ο... Βαγγέλης. Γεια σου, ρε, Καλημέρα, έχετε και από τον κύριο Παπαδάκη, πώς χαίρεσαι που επέστρεψες στο Δημοτικό? Όχι. Όχι. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο Δημοτικό? Όχι. Τόσο ωραία! Και το όχι βαριέται να πει, δεν το λέει όχι, λέει όχι, τελειώνει στο χ. Η μικρή αυτή με τρία γράμματα και αυτή λέξη. Αλλά είναι τόσο βαριαστημένος, τόσο ωραίος ο Βαγγέλης. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου που είναι οι κάμερε απέναντι, ότι είναι σε live εκείνη την ώρα στο Γιώργο Παπαδάκη. Με ράθιμο ύφος περιγράφει αυτό ακριβώς που νιώθει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το πολύ συναντάμε στην ελληνική τηλεόραση γιατί συνήθως ένα παιδάκι θα ε, φορούσε το καλό του πρόσωπο για να μιλήσει στην τηλεόραση, θα έχει και το άγχος το απαραίτητο, εδώ το παθούν και μεγάλοι. Δεν ήθελε τίποτα να αποδείξει, ήθελε να δηλώσει την βαρεμάρα του και τη δήλωσε τόσο ωραία, τόσο αποστασιοποιημένα. Μπράβο λοιπόν στον μικρό, αυθεντικός. Δεν είναι και πολύ, είπαμε, αυτή που είναι στην ελληνική τηλεόραση. Από τον κυβερνητικό πρόσωπο μάθαμε τι ακριβώς θα κάνει ο Πρωθυπουργό τι επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, την 5η, 4η Ιουνίου ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε παρουσίες του προγράμματος των υπηρεσιών Τατουάζ και Μασάζ. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Έτσι λέει το φλιτζάνι, δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Μαμά, ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε παρουσίες του προγράμματος των υπηρεσιών Τατουάζ και Μασάζ. Καταπληκτικό. Ε, έχει καιρό να τα κάνει όλα αυτά και είναι λογικό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε όλα αυτά τα προγράμματα Μασάζ και Τατουάζ ταυτόχρονα διότι του έχουν λείψει. Θυμόμαστε από πέρυσι που... Ανέλαβε την Πρωθυπουργία, κάθε Σαββατοκύριακο ήταν στι παραλίε. Μετά, κάθε Σαββατοκύριακο, σχεδόν κάθε, γιατί είχε και μια χώρα να διοικήσει. Πήγαινε στα βουνά, ποδήλατα, ορειβασίε. Ε, τώρα το έχουν λείψει λόγω καραντίνας, Έπρεπε να το παίξει και σοβαρό, ότι σώζει και τη χώρα. Και για να είναι κάποιο σοβαρό, δεν μπορεί να πηγαίνει διακοπέ. Ενώ τώρα που ανοίγει ο καιρό, ακούσαμε εδώ τι ακριβώ θα γίνει τι επόμενε μέρε και τα τουάτ και μασάζ ταυτόχρονα. Όλα μαζί μπορεί να τα κάνει, είναι δύο δουλειές που μπορεί να τις κάνει γιατί υπάρχει η απαραίτητη ικανότητα να κάνεις αυτές τις δύο δουλειές. Ο Κύρος Πέτσας μίλησε και, για... μίλησε, μίλησε και για τον τουρισμό. Όπως ξέρετε η χώρα ανοίγει. Η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. Από τις 15 Ιουνίου υποδεχόμαστε του επισκέπτες μας. Σταθερά και μεθοδικά. <Καιδερ>! Καλώ Σα περιμέναμε! Πώ και πώ! Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μα στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενία και καλωσορίσματος Μα είστε οι πρώτοι που έρχεται στο νησί! Για να αναδείξουμε ένα σημαντικό στοιχείο τη ανθρωπιάς μα. Θα σας βάλουμε στο σπίτι μας, Ρίξαμε κλείο! Να συναντηθούμε ω φίλοι να μοιραστούμε εμπειρίε. Σήμερα θα τη κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωμα. Μια εβδομάδα τη κολλά και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωμα δεν τσαρέσει. Οι Αγγλίδε τρελαίνονται για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν πάω, μπαταρίε έχω για χαρά. Εάν μοιραστούμε You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Προτίζουμε αυτό το καλοκαίρι η υγεία και η ασφάλεια να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα ενώ όσο θα μοιραζόμαστε μαζί τον πολιτισμό, την ιστορία και τις ομορφιές της πατρίδας μας και τις εμπειρίες και τις εμπειρίες όπως λέει ο κύριος Πέτσας τον ακούσαμε εδώ πως το έχει στο νου του μάλλον εμείς Αποδείξαμε και δείξαμε ραδιοφωνικά πώ το έχει στο νου του ο κύριο Πέτσας. Αυτό προφανώ άλλα εννοούσε, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Αυτό το καμάκι με το καστόφωνο μα έχει σημαδέψει από παλιά, από την γνωστή ελληνική ταινία Κώστας Καράς. δεν είχε επιτυχία, δεν έχει καμία απολύτω επίση σημασία. Σημασία έχει ότι προσπάθησε και με πολύ ωραίο τρόπο μοιράστηκε την εμπειρία του, ο Κώστας Καρά με ένα φίλο του, απέναντι στην Αγγλίδα τουρίστρια και που πολύ του αρέσουν, όπω είπε, στι Αγγλίδε τουρίστρια αρέσουν αυτά. Το κα και το καμάκι. Είναι μια εικόνα τη Ελλάδα αυτή που έχουμε από τι ελληνικέ ταινίε. Μια άλλη εικόνα τη Ελλάδα είναι αυτή που προσπαθεί να δώσει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μια άλλη τρίτη εικόνα τη Ελλάδα είναι αυτή που ακολουθεί, Ελλάδα με τον ουρανό σου, Ελλάδα με τη θάλασσα σου, Μπρομέ! Ελλάδα με τα καλοκαίρια και με τα νησιά σου. Δύο καρέκλε στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα, You know, I'm a Russian to God. What for? I love, I love, I love, I Μουσκα. Ελλάδα Με το Διόνυσο σου Ελλάδα. Με την περηφανιά Ελάτε να τα πάρετε Ελάτε Ελλάδα. Με το φίλο φιλότιμο σου Ακώ ψάχω τον αίμα θέμα... μου Ας τον διάολο Ελλάδα. Με το 29 Ελευθερία και θάνατος Ελλάδα Με τη ραγιά σώθειά σου Πάλι με με καιρού! Πάλι δικά μα είναι Με τους πίτες και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση να τα! να μην γίνει Μια μικρή γεύση, ραδιοφωνική πάντα με αυτό το. Πολύ ωραίο εθνοπατριωτικό τραγούδι της Άννας Βύση μαζί με τη χοροδία από κάτω που περιγράφει πώς ακριβώς ο στοιχουργός, ο καλλιτέχνης, η καλλιτέχνητα Οι καλλιτέχνες γενικότερα βλέπουν να αντιλαμβάνονται την Ελλάδα Βάλαμε και κάποια ηχητικά για να το βοηθήσουμε λίγο να το φέρουμε όσο γίνεται στην Πραγματικότητα, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ακολουθεί άποψη στι του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τυχαίου τελέγχου, νοηγέτης των 53, δηλαδή μιλάμε για πάρα πάρα πολύ αριστερό, μαρξιστή όπω έχει δηλώσει. Υπρέτησε το μνημόνιο ο κανένα άλλο, αν και μαρξιστή, τόσο κόντρα ο ρόλο, αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτό ο κύριο τηκαλώδο. Τώρα δεν βλέπει να είναι τα πράγματα του καλά και τα περιγράφει με το δικό του γλαφιρό τρόπο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέσει. Και ονότω είναι σε δύσκολη θέση. Και έρχονται δύσκολες μέρες. Ολοκληρώσεις φάει καλό, γιατί και εγώ, εγώ είμαι Ναι, ναι, ναι, το δύο χρησιμοποιούν. Είναι σε δύσκολη θέση. Και οικονομικά, και δημοσιονομικά, που είμαστε τελείως κατά... να hey! μαντένωσε Που είμαστε τελείως κατά... Hey! Που είμαστε τελείως κατά που είμαστε τελείω κατά. Ε, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Έπρεπε να το περιγράψει με μία λέξη. Γιατί όταν αρχίζει τι ορολογίε, του αριθμού, τα ξέρει όλα αυτά τα οικονομικά. Φάνηκε όταν ήταν και Οικονομικών. Πόσο τάπεζε τα στα δάχτυλα. Αλλά βρήκε μία λέξη δυσύλαβη για να περιγράψει με σαφήνεια και να καταλάβει και ο τελευταίο, αν υπάρχει τελευταίο Έλληνα, τι ακριβώ εννοεί ο κύριο Τσακαλώτο. Μα έκανε όντω να το καταλάβουμε και να αντιληφθούμε την τραγικότητα τη να ξαναγυρίσουμε στα σχολεία χθε, όπως ξέρουμε πήγε ο κύριος Φλωράς όχι ο κύριος Φλωράς ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης του μοιάζει όμως μοιάζει λίγο με τον κύριο Φλωρά στο σχολείο Καλώς τα δεχτήκαμε Καινούριος Τον Ολοκένουριος Όχι αλλά μου φαίνεται όμως ότι είναι νεαρούλη Γεια σα! γεια Καλή Πώς είναι η πρώτη μέρα πίσω, ποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, για να δω. Την Ποριχρονοπούλου, που πρόσχει την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με τη γιαδίκη άρρωπλου. Υπάρχει κανείς που το μαριότανε ή, να... <σχ> ή όλοι θέλατε να γυρίσετε. <σχ> Οι απούσες. Ποια είναι λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. την <σχ> ατιμετάρα. <σχ> <σχ> <σχ> <σχ> <σχ> Πώ ήταν η εξαποστάσεω, Πώ πήγε, Τα έκαναν καλυσμένου στο σπίτι. Εκκοιμήθηκα γκάφτε. Πέντε ώρα φύγανε, Τι να έκαναν, Του έδιωχναν με τι κλωτσιέ. Τζι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μάθημα. Καλή σταδιοδρομία. Επαγαθό τη κοινωνία. Βεβαίω, βεβαίω. Α κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Το επαγαθό τη κοινωνία και το βεβαίω και το άλλο βεβαίω. τα δίδυμα βεβαίω αυτά. Τα ξέρουμε. Μα έχουν χαράξει και αυτά. Είμαστε μεταξύ σχολείων δημοτικών που άνοιξαν των προγραμμάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Μασάζ και το Τατουά που μα είπε ο κ. Πέτσα και ότι το έχουμε ένα μέλλον λαμπρό, αυτό μα το είπε ο Άδωνη Γεωργιάδη, ε, μεταξύ αυτών και, τον, ε, και του τουρισμού και τη χώρα που άνοιξε. Ακούσαμε πριν πώ ο κύριος Πέτσα το περιέγραψε: Να ανοίξουμε, να είμαστε φιλόξενοι, βάλαμε και τα κατάλληλα εγχειτικά. Υπάρχει κάποιο που δεν του θέλει όλου, δεν του θέλει όλου τους τουρίστε, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον τουριστικό κλάδο, πρέπει να τοποθετηθεί κάνει διακρίσεις και εκεί. Πώς επίσης αποφασίζει ο Υπουργός τουρισμού τώρα να φέρει Γερμανούς και ανοίγει τα σύνορά μας διάπλατα και να έρθουν τη Γερμανία οι, τουρίστες, οι φτωχοτουρίστες που έχουν την Ελλάδα Τι να πω τώρα παιδιά, αφού είναι φτωχοτουρίστες ενώ η ελληνική λύση προκρίνει άλλου, άλλου είδου τουριστική ανάπτυξη Highlight λέμε δηλαδή <Ρομένον Μαράο> Highlight, λέμε, δηλαδή Ε, Χάει τον ισχυρό, τον, τον, τον, τον, τον, τον πλούσιο να τον, τον φέρω στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. Θέλω του, τον, τον, τον πλούσιο. Όχι αυτό που έχει 50 ευρώ στις έπεικες 15 μέρες. Τι να τους κάνω κα' αυτούς ρε. 70 εκατομμύρια τουρίστες λέει με 50 ευρώ καθένα. Τι να τους κάνω κα' αυτούς. Terms... <tradicionalska> τον ισχυρό, τον πλουσιό, τον φέρω στην Ελλάδα. αυτό θέλω. 50 ευρώ καθένας. τι να τους κάνω εγώ αυτούς; δεν τους θέλω, δεν τους χρειάζομαι. το Η τελευταία δήλωση του συγκροτήματος σε σκάπε, ε, και προτροπή και ευχή είναι για την αστυνομία. Το λέει πολλοί. Ε, μια μικρή σύνδεση με όσα γίνονται στην Αμερική αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν ο Βελόπλος δεν θέλει το φτωχό, δεν θέλει το φτωχό γενικώς από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν θέλει και το φτωχό τουρίστα, θέλει τον πλούσιο τουρίστα. Και έτσι με αυτή του την δήλωση προσθέσαμε σε ενα Τιτή που το λέει εκεί και κολλάει ένα το Υπάρχουν και άλλα φωνίαντα, πόσα είναι αυτά Οπότε περιμένουμε και τα άλλα Για να ολοκληρώσουμε την ε, συλλογή Των ε, Όλων αυτών των πολύ ωραίων ήχων Που βγάζει το πολυμηχάνημα Που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος Τελοπον Εδώ είναι η Ελληνοφρένια Όπως κάθε μέρα Μια με δύο, 2-11-10-80-8-80 Τηλέφωνο επικοινωνίας επικοινωνιας πάρτε σας περιμένει ο όλους Πολύ μεγάλη χαρά να ανταλλάξετε απόψει Για όλα αυτά τα πολύ ωραία για τα καμάκια στις ή και άλλες περιοχές RadioPapakipαραπολιτικά.gr είναι το mail της εκπομπής αυτή την ώρα ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένεανετ.gr είναι το επίσημο site εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. στο youtube είμαστε στο official, από κάτω έχει και διάλογο μπορείτε να κάνετε και subscribe και να τσατάρετε στον σχετικό διάλογο για άσχετα συνήθως θέματα, τι Έλληνες θα ήμασταν και το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διευθμίσεις. Έλα, Ποστολάρα μου. Έλα. Κώστας, να σου πω, το άλλο του Άδων Γεωργιάδη, πώς το δύο αυγά μάτια και ένα λουκάνικο στη μέση. Φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πιάτο που αποτελείται από πατατούλες τηγανιτές, δύο, δύο αυγουλάκια, δύο αυγουλάκια <laughs> και ένα απλό λουκανικάκι. Αν το κάνω αυτό, εικόνα ξέρει τι σχηματίζει. Μα γι' αυτό λέω: Πιατάρα έφευξε. Την πω πολύ μπροστά. Το κορεδί που θα του. Ότι είναι πιατάρα, είναι ναι. πιατάρα. Ναι. Το λουκάνικο έπανε χωριά, δεν κοστίζει. Καλά, θα περάσουμε. Με πράσο, με πράσο, με πράσο. Όχι με πορτοκάλι, είναι πιο βαρύ. Με πράσο και μουσικέ, τέτοιο. Το μουσχαρίσω με πράσο, ε. Ωραίο, ωραίο. Ε, Να σου πω. Δεν είμαστε χθεσινοί. Έλα. Θυμάσαι έναν Ελυβιζάτο που έκανε μια επιτροπή για την αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Τα ζωμάρε, δεν τα θυμάμαι αυτά. Δεν έκανε, όχι. έχει κάνει Instagram. Έκανε 6 μήνε, λοιπόν επιτροπή, το ρωτά.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 Έχω ένα τεράστιο έργο να κάνω μπροστά μου. Πρέπει να φέρω την Ελλάδα στα ίσια τη Έλατέ. Απώ θα φέρει την Ελλάδα στα ίσια με του αστυνομικού να μείνει στα ίσια του. Έμα τώρα. Το ίσιο βέβαια το σε αυτέ τι το περιπτώσει το του Χρουσαίδη το μετράμε πάντα σύμφωνα με τον κλπ του μπάτσου. Το μετράμε τον κλπον του μπάτσου. Ναι. Μπορεί να κάνει και τι σελίδε από το μνημόνιο που δεν είχε διαβάσει τη στη γύρω γύρω το κλοπ για να μην φανούντε σημαδια. Λέει ο Βρούτση ότι θα μα αφή... προστατεύει. Κανένα εργαζόμενο δεν θα μείνει απροστάτευτος από την κυβέρνησή μα. Δεν θα είναι κανεί απροστάτευτος Τώρα, τι προστασία ακριβώ είναι αυτή, τη θε, δεν τη θε. Όχι, πουλάνε προστασία διάφοροι υπόκοσμοι. Ένα από αυτού μα το είπε και κατά μουτρα. Κάπως Κάπω έτσι. Κάπω έτσι, έτσι το λες και Μπραβιλίκη. Το λες και Μπραβιλίκη. Πουλά ακριβώ. Πουλάνε προστασία. Εσύ δηλαδή περίμενε ότι αυτή την προστασία <laughs> θα την πάρει τσάμπα? <στάμπα> Σαφώ και Αλλά με έμεσου φόρου. Κάπω πρέπει να στηριχθεί η οικονομία, φίλε <Σι'> ναι, η διαφορά είναι ότι την πληρώνει και δεν έχω γυμνασία. κατάλαβες Η διαφορά είναι το σωστό. Η διαφορά είναι. Όχι η διαφορά. <Σι <Σι <Σι Έλα ρε Ποτόλ, είμαι συγκλονισμένο. Ε, καλά, ηρέμησε. Και ε, αυτό που γίνεται στην Αμερική, μου ωραία. Ναι. Ένα ε, αστυνόμο θα μείνει χωρί δουλειά, θα το χωρίσει και η γυναίκα του, λένε. Έχει και ψυχολογικά. Θα έχει ψυχολογικά. Τι ψυχούλα θα κάνει. Ψυχούλα, είσαι Ψυχούλα, σαν την ψυχούλα του Τραμπ έχει. Ε, το βλέπω από την άποψη που το βλέπει ο Τραμπ. Είναι κι αυτό μία άποψη, δεν είναι. Ναι, βέβαια, η απόψη είναι σαν τι κολληπίδε, όπω έχει πει και ο <laughs> μέγιστο κλίντισκουτ. Έχει ο καθένα από μία. Ο Τραμπ είναι χωρί την άποψη. Ε, Ακριβώ. Το ζήτημα είναι τώρα για να λέμε και τα πράγματα πρέπει να το σοβαρέψουμε λίγο, πρέπει ο διάλογος να το νοσηξήσει. Του είπε κάτι για Pink Floyd και του λέει Black Floyd, είναι και εκεί ήταν η διαφωνία. Πεταλάβες. Αυτό είναι που το σοβάρεψες τώρα, αυτή είναι η ατάκα, αυτή... η σοβαρή, μάλιστα. Πρόσεξε, η κοινωνία των Αμερικανών τα έρθει και σε εμάς και το ξέρεις και εσύ, νομοτελία Κοέν. Θα Μα εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, είναι δυνατόν. Πώς είναι είναι ο Έλληνας είναι. ρατσιστής που έχει ζήσει είμαστε. πρόσφυγας. Ακριβώς, είμαστε και το παρακάνον τι φάση Λουκάε. Ρε ούτε για το διάολο σου είπε, ούτε σου βοηθούσε ο σατανάς. Είναι καλά. Καλά τράβηξε κάτι τελευταία βέβαια, είχε κάτι τρεχάμα, δεν νομίζω λέω. Νομίζω είναι είναι Άρα. διάφορο, είναι που την είχαμε και για ψόφια. Είναι πολλά, ήθελε να κάνει ένα πιο φιλικό comeback. Είναι καλά. Το Λε, είναι καλά στη Λουκά καλά. δεν ταιριάζει έτσι κι αλλιώς. είναι αντιφατικό. Προηγουμένω είπε κάτι και εγώ είμαι σε διασταύρωση και δεν μπορούσα. Σε είμαι διασταύρωση α, είσαι α, με τι, σε διασταύρωση με bulldog που λέμε, Τι διασταύρωση. Α, α, διασταύρωση ντόπερμαν. Λοιπόν, λε ότι, ότι, ότι οι Έλληνε είμαστε ρατσιστέ. Δεν είμαστε καθόλου. Το σκέφτηκα τώρα που έκλεισα το τηλέφωνο και σου. Πιστεύω δηλαδή, λε ότι δεν είμαστε μετά από σκέψη. Δεν είναι ότι την πετά έτσι. Το σκέφτηκε και λε δεν είμαστε. Θα σου το αποδεί, αποδείξω. Ο Έλληνα, ο Καταριανό, όταν έρχεται και ξοδεύει 10.000 άκρε την οίκονο με το σύσ το Όπα, το το φερό Όπα περίμενε. Ο ρατσισμό δεν είναι στον πλούσιο, τον καλό τουρίστα που έρχεται και τα αφήνει στη χώρα. Λέω, Εκεί καλό είναι και μετανάστη να έρθει και παράνομα να έρθει και α... πρόσφυγα ό,τι γουστάρει. Το ίδιο είναι. Ε, αυτό λέω. Ρατσιστέ στου φτωχού, στου ευρώπικου. Απριό, στου φτωχού. Και βασικά πώς... στου κουρόχρωμου. Όχι, εδώ κάνει λάθο. Λέω ο Καταριανό και ο Σαουδάραβα. Άμα έρθει θα τον κάνουμε τεμενάδε. Μα ίδιο ρούχο φοράει ο Καταριανό και ο με τον άλλον που πνίγεται στη θάλασσα που πήγε να πνγεί με ένα πρόχειρο ρούχο, είναι δυνατόν. Μπροστά μα διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Έτσι λέει το φλιτζάλι δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ. Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά. Και σας διαβεβαιώσω ο ανάπτυξη Ελλάδο, Ελλάδος ότι μέχρι στιγμής και στην οικονομία, το τονίζω και στην οικονομία, Πάνε καλύτερα του αναμενωμένου. Στο φλιτζάνι φαίνονται όλα πολύ καθαρά. Και μπροστά μα διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Να, να, καλά, εδώ φαίνεται ολοφάνερο. Η καφετζού. Η καφετζού λοιπόν και οι προβλέψει τη. Ελπίζουμε να πέσει μέσα, αν και το φλιτζάνι πάντα τα λέει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι λάθο. Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφο Μάρτιο. Ω ανυπόστατο, άκυρο και εντελώ λαθεμένο έκρινε ο Άδωνη Γεωργιάδης το σύνθημα Δεν μπορώ να αναπνεύσω που κατακλείζει τον πλανήτη μετά το μεμονωμένο περιστατικό επαγγελματία αστυνομικού κατά σε σημασμένου μαύρου εγκληματία. Το μόνο σύστημα που μα επιτρέπει να αναπνέουμε είναι ο καπιταλισμό, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ απαντώντα σε επισήμανση δημοσιογράφου ότι ο μαύρο συλληφθή πέθανε επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ο κ. Γεωργιάδη απάντησε. Ας για έναν αναπνευστήρα. Στον καπιταλισμό έχουμε αναπνευστήρες. Μνημείο για τις αδικοχαμένες κότες του Σάκη βάστη ο Ιωδήμαρχος Αθηναίων Κωστής Μπακογιάννης. Το μνημείο θα στηθεί σε πλατεία της πρωτεύουσας, θα το φιλοτεχνήσει γνωστός γλύπτης, ενώ τα αποκαλυπτήριά του θα γίνουν σύντομα. Μας συγκλώνησε το ανήποτο δράμα του αγαπητού Σάκη, αλλά και η στοικότητα που διαχειρίστηκε το πένθος του. Δήλωσε ο δήμαρχος, ενώ αποκάλυψε ότι ο γνωστός σκηνοθέτη Γιάννης Μαραγδής σχεδιάζει να γυρίσει ταινία με θέμα τις αδικοσκοτωμένες κότες του Σάκη Ρουβά με τίτλο «Το τελευταίο κακάρισμα». Σε άλλα νέα τη επικαιρότητα, οι εργαζομένοι των επιχειρήσεων που υπέστησαν οικονομική ζημιά λόγω κορονοϊού θα καταβάλουν υποχρεωτικά το 10% τη εκατό τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ταμείο τη εταιρεία. Η απόφαση αυτή του Υπουργείου Εργασία ελήφθη για να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Βρούτσι, η καταβολή θα αρχίσει από αυτόν τον μήνα και θα έχει προσωρινή διάρκεια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2065. Σε διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση χαρτιού υγείας θα λάβει μέρος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη. Η πρόσκληση ανήκει στην εταιρεία και έγινε στην κυρία Βούλτεψη λόγω των συνεχών αναφορών της στο χαρτί υγείας. Ήταν μια πρόκληση για μένα, δήλωσε η βουλευτής, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «Το βλέπω και ως μια καταξίωση μετά από τόσα χρόνια κοινοβουλευτικού βίου». Καιρός. Τώρα μη μου ανοίγει το στόμα, μη μου ανοίγει το στόμα που και καλοκαίρι και απλώνουμε τα ρούχα με καρτέρι, μη βρέξε. Δεν μας, δε μας φτάνουν τα άλλα άγχη, έχουμε και το άγχο τη απλόστρας. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε το άγχος τη ξαπλόστρας. Καλοκαίρι. Τυπικός βέβαια, έχει μπει, δεύτερη μέρα του. Το περιμένουμε, το περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι και περιμένουμε και μια βροχή που πάλι έχει πει το απόγευμα στην Αττική, θα ρίξει βροχή. Και φαίνονται ήδη τα σύννεφα εδώ προ το κερατσίνι, πάνω από το λιμάνι. Ψηλό μαζεύονται. Το θέμα εδώ στον πλανήτη είναι τα όσα γίνονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Άδεν Γεωργιάδη ήταν χθε καλεσμένο στο Μέγκα στην εκπομπή του Νίκο Βαγγελάτου Το ρώτησε ο Βαγγελάτος και άρχισε να τοποθετείται όπως αναμενόταν για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή κόλλησε γιατί δεν ήξερε πώ ακριβώ να πει τον δολοφονημένο. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα θέμα στην επικαιρότητα και ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας με τα επεισόδια στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν συζητείτε ότι η δολοφονία αυτού του ε, α, ατυχούς ε, του Floyd, ε, χρώμου το αμερικάνου το ήταν πάρα πολύ... Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Δεν υπάρχει άνθρωπο που το δει δεν θα τρομάξει και θα... Από αυτό το γεγονό που είναι απόλυτα καταδικαστέο και δεληρό μέχρι τώρα και την Αμερική να κάνουν πλιάτσικα τα ή να δέρουν καταστηματάρχες στο όνομα μιας αντιφασιστικής ιδεολογίας με συγχώρηση ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι λοιπόν με τρεις λέξεις περνάει από το τραγικό θέαμα και το φοβερό θέμα Τη δολοφονίας ενός ανθρώπου, έτσι, για πλάκα, χωρίς λόγο, πέσανε πάνω του και τον σκότωσαν. Περνάει με τρεις λέξεις, το καταδικάζει, είναι, λέει η εικόνα αυτή που είναι και πάει κατευθείαν στις λαιλασίες, πάει κατευθείαν στα επεισόδια γιατί είναι το, το πλεονέκτημα εκεί, αυτών των ανθρώπων και αυτή της άποψης, τη ιδεολογικής προσέγγισης σε όσα συμβαίνουν να μην γίνονται ζημιέ, να μην γίνονται λαιλασίες. Εντάξει, καταδικάζουμε το θάνατο ενό ανθρώπου, αλλά οι ζημιέ, μπαίνει αυτό το αλλά μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, τον εντελώ τσάμπα και άδικο και δεν είναι ο πρώτο, ούτε ο μόνο. Συμβαίνουν συνέχεια στι ΗΠΑ, ειδικά και παντού. Οι αστυνομίε κάνουν αυτά τα γνωστά που τα ξέρουμε και εδώ, αλλά εκεί πια το έχουν ξεπεράσει. Και ξεφεύγει με αυτόν τον τρόπο και πάει να καταδικάσει τι λαϊλασίε. Έχουμε ανεβάσει ένα βίντεο στο site της Ελληνοφρένεια που δείχνει σε κάποια συγκέντρωση δύο ακτιβιστέ μαύρου. Είναι μια κοπέλα και ένας άντρα που μιλάνε εκεί στους συγκεντρωμένους με πολύ ωραίο τρόπο, έχει και ελληνικούς υπότιτλους, έχει μια αξία γιατί άλλο να λέμε εμείς εδώ οφείλετε στις ανισότητες, από την απόσταση δεν ξέρουμε και καλά τα πράγματα της Αμερικής, είναι μια χώρα με αντιφάσεις τεράστιες και με ε, ψαλίδα μεγάλη και άλλο να βλέπεις πώς ακριβώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή. Αυτή η κοπέλα λοιπόν που μιλάει με πολύ ωραίο. Λόγο και πολύ ωραίο ύφο, και βλέπει πόσο ωραίο είναι ένα άνθρωπο όταν έχει δίκιο. Όταν νιώθει ότι έχει δίκιο, πώ βγάζει, με, με τι φωνή μιλάει, τι ροή έχει ο λόγο του, δεν κομπιάζει πουθενά, γιατί ξέρει ότι αυτό που λέει είναι το σωστό και δεν τη σταματάει τίποτα. Απαντάει σε αυτό ακριβώ, στι λαϊλασίε, πιάνει έναν από τα μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουν καταστραφεί, δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου που έχουν καταστραφεί αυτά τα καταστήματα γιατί θα πρέπει να είναι μαζί του. Και καταλήγει στο θέμα ειδικά των λευλασιών λε, λε, ότι εσεί, οι λευκοί μας μάθατε αυτές τις λευλασίες και μας λευλατείτε τη, τη ζωή 200-300 χρόνια. Εγώ τώρα δεν σα τα είπα καλά, αυτή τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μπείτε, δείτε το, έχει μια αξία. Οι άλλοι εδώ μένουν στη Λουιβιτών. Η, η ιδέα ότι βρήκαν την ευκαιρία, είδα κάτι βίντεο που κλέβανε ξέρω εγώ παπούτσια Nike ή μπαίνανε σε καταστήματα ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω γιατί η οργή του για το ρατσισμό στην Αμερική του οδηγεί να κλέβουν τους Λιβιντών. Αν κάποιος με εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, δεν Το καλά. Συνόμενοι, το μυαλό μου το χωράει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν ενώ δεν μπορεί να τα χωρέσει κανένα μυαλό. Αυτή είναι η ιστορία. Έχει και τέτοιε εκπλήξει. Και έχει και άλλε εκπλήξεις. Πολλέ φορέ στην ιστορία των κοινωνιών και τη ανθρωπότητα και Λοϊβιτών και Τσάντε και εργοστάσια άλλα έχουν καταπατεθεί, έχουν καεί, έχουν κατακτηθεί και έχουν δοθεί σε άλλου. Συμβαίνει αυτό στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Και για πολλού ανθρώπου Λοϊβιτών δεν είναι καθόλου σύμβολο. Καμιά ευμάρεια το ακριβώ αντίθετο. Είναι ένα ξεπεσμένο σύμβολο που δεν λέει τίποτα απολύτω. Πώ λοιπόν από το θάνατο, από την ίδια εκπομπή είναι το απόσπασμα που ακούσαμε, από το θάνατο ενό ανθρώπου και τα αισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει και τα συναισθήματα που, και τι σκέψει που προκαλεί, φτάσαμε στη Λουίβι Τόν. Ο μαέστρο τη επικοινωνία, Άδωνη Γεωργιάτη, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα το γύρισε για να το πάει εκεί ακριβώ που ο ίδιο κατανοεί, Όχι όμω και η υπόλοιπη κοινωνία. Α, ακολουθεί το δεύτερο μέρο του λαού, μετά τι διαφημίσει εδώ είμαστε. Ναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τι καλό καλοκαίρι να ε, κα, ε, μα δουλεύει, ε, το, ε, το ε, βλέπει ε, αυτό για καλοκαίρι. Ε, αυτό είναι καλοκαίρι για του φτωχού που λέμε. Καλοκαίρι ε, ε, ε. σε μια άλλη χώρα. Είναι καλοκαίρι για Ελλάδα. Όχι βέβαια. Λονδίνο ε, γίναμε. Ε, γέρω, Ευρώπη βέβαια, Ευρώπη, όχι Ηνωμένη, Ευρώπη, αλλά όχι Ελλάδα. Πού το φίλουμε αυτό, όχι να το περνάμε έτσι αυτό, πού το οφείλουμε. Στο Μω Ισή. Ποιο είναι ο Μω Ισή, μην μπει αυτό σε ένα μηδέν. Ποιο είναι, 200 μισοτάκι, όχι, 200 μισοτάκι. Στα λόγια του Άδωνη έρχεσαι. Στα λόγια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουλού. Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Έναν πολιτικό ο οποίος είναι μετριοπαθής Έχει ένα πολύ σημαντικό Πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό Δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά Σε πολιτικό Ότι παίρνει τη σωστή απόφαση Στη σωστή ώρα Με τους σωστούς ανθρώπους ναι. Αυτός, να κάνω Εκεί θε να είσαι από την αρχή, ε. Ε, εβρήθη. Κατάλαβα. Όπω είναι, είναι και τα κολαούζα, ρε παιδί μου τώρα. Ο Απιά <στα> κολαούζο. Δεν ε, θα πέν το πέν λέγε, δηλαδή. Δεν έχει <στα> δώσει δικαιώματα. Ε, Πάμε παρακάτω. Ε, Βέβαια. Λοιπόν, άκουγα πώ Ποιο είναι το λύκο του καπιταλισμού, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποιο είναι το απολυφάδι του καπιταλισμού, η Ελλάδα. Ποιο πέτυχε στον κορονοϊό, η Ελλάδα. Ποιο απέτυχε στον κορονοϊό, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μ' αρέσει που έχει μια έτοιμη απάντηση σε όλα και είναι σε όλα στην τουαλέτα ή στο το γραμμένα. Όχι, είμαι αρακτός γιατί έχω έρθει από φυσιοθεραπεία. Με ευχαριστώ τελείωμα ή την ξενέρωτη. Ε, την ξενέρωτη, την κανονική ρε παιδί μου. Ε, εντάξει, όμως. Την κανονική εντάξει. Ε, ε κατάλαβα. Τι είναι άλλες τις οθεραπείες. Να περνάει <laughs> η ώρα. Έλα, μου. Να με τον Κυριάκο. Είναι ο που τον ζηλεύουμε, που είναι και τυγκόμενο και ικανό. Και, και αυτό, και θα πάρει για την πόλη, αν σ' ενδιαφέρει. Ποια πόλη, Τι, Τι πόλη. γνωστή πόλη, Πια πόλη. Α, ναι, και ναι. ναι. Έτοιμο είναι, καλέ. Και την πόλη θα πάρει, Τι πωλή. Έχει δύσει το βορίδι με φιλοσιά, παραλλαγή. Παρακαλώ, ε, εντάξει, πα στο κερασίδα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κυριακό θα πάρει την πόλη. Τώρα που θα τα πράγματα του μα Τουρκία, Θα πάμε στην πόλη. Έχω ακούσει μα, ΜΑΛΚΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Ακούω τον Άδωνη Τακτικά, Γενικά, τον ούτε, Μπογδάνο, τον Χρυσοχοΐδη, όλους αυτούς Αλλά και εσύ την πετυχεσάς, ούτε την είχες Εγώ ξέρω ότι ο υπουργός, ας πούμε, υγείας γίνεται αυτούς που είναι γιατρός Υπουργός Γεωργίας είναι κάποιος... Αυτά όλα αυτά σου πολύ λογικά Και πρωθυπουργός γίνεται κάποιος πουτί. Ο Τραμπ δηλαδή άρα ε Άρα είναι Ρο, πολύ ούτε, σωστό ούτε. Μπράβο Μαλικής, η ζωή έχει πλάκα. <laughs>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 Oh, περίμενε, περίμενε, περίμενε. έκανα την αφαίρεση. Ήμουνα σε κράξω, Βελιγάκη. Εμένα θα κράξει εσύ. Λίγο, λίγο, ρε φίλε, λίγο. Το θύμιο. Το θύμιο να το κράξει. Τέτοι, εμένα. Τέτοιο ξέπλυμα στον Τσιόδρα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε, ρε φίλε. Είπαμε να πούμε. είπαμε, εντάξει, σοβαρό ο Τσιόδρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε πάρει μάτε, κάτι μάτε. εμβόλια εκείνη την περίοδο που είχαν περισσέψει, θυμάσαι. Ε. Είχαμε πάρει κάτι εμβόλια και εμεί και έχουμε μια υποχρέωση, καταλαβαίνει. Ε, εντάξει, έτσι να το δεχτώ, αλλά τέλο πάντων. Και τώρα εκδικείται, εκδικείται. Την ανατινάξαμε, την τρυπήσαμε. Την ρίξαμε με πυρηνικέ βόμβε, την κάναμε. Και τώρα μα εκδικείται. Μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Την διαταράξαμε εμεί, Απόστολε, μέσα σε 400 χρόνια από την ανακάλυψη τη Αμερική. Πε μου, ε... τι θα έκανε εσύ όλο αυτό τώρα, η ύπαρξή σου. Ε... Τι θα έκανε εσύ χωρί ναρκωτικά. Ε... Δεν θα έβγαινε ημέρα. Ε... Ε... Ε... Ε... Ε... Δεν θα έβγαινε ημέρα χωρί ναρκωτικά και ε... χωρί εσένα. Όποιο ναρκωτικό, δεν είπα εγώ. Δεν θα κρίνω ποιο ναρκωτικό διαλέγει. Σκέψε τώρα ε... όλο αυτό το δικό σου, χωρί την επίρεια. Είναι Δεν είναι... αντέχετε παιδί μου, σε έχω καταλάβει. Είναι βασικό συστατικό. Σώπα έλα, όντω. Η μεγαλύτερη μόλυνση για το Βόλο είναι ο ίδιος ο δημαρχός της. Ας το γυαλό, που κλείται σήμερα. ένας καθαρός άνθρωπος σαν, σαν τον ουρανό σήμερα, <laughs> που δίνει κάτιες τραπές, <laughs> κάτι φροντές. Έλα, καλό μεσημερί. Έχουμε και τους δύο εδώ μαθητές που έχουν έρθει νωρίτερα Καλημέρα ο... Βαγγέλης Πώς σε που επέστρεψες στο δημοτικό Όχι Τι ωραίος ο Βαγγέλης Είχε πάει όμω νωρίτερα προφανώς τον είχαν πάει Σηκωτό και πήγε και έβγαζε όλο τον καήμο να δείτε και τη στάση του σώματος Ακουμπισμένος χιμένος πάνω στο θρανίο Κάτι σαν το τσίπρα και το παιδί παρακολουθούσε όλα αυτά μπροστά του, live εκεί, κάμερε, αλλά δεν είχε καμία διάθεση. Αύριο έχουμε συγκέντρωση ταξιτζίντων. Το βραδάκι, 7 η ώρα το απόγευμα. Σημείο συνάντηση, λεωφόρο Καβάλας και Σπύρου Πάτσι και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Αιτήματα, Οικονομική στήριξη 80%, επιδότηση 5-34 ευρώ, ΦΠΑ 13%, απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ, αφορολόγητο 12.000 χωρί προκαταβολή φόρου, κατάργηση έμφυα, φόρο και φόρου επίτιδεύματος αυτά μας θέλουν εδώ οι φίλοι ταξιτζίδες είχαν κάνει και άλλη συγκέντρωση την 5η 21 Μάη είχαμε αναφερθεί και τότε είχαμε βγάλει και συνδικαλιστή συνεχίζουνε, διεκδικούνε ότι μπορούν οπότε αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου 7 ευρώ ώρα το απόγευμα από τη Λεωφόρο Καβάλας ξέρετε εσείς οι ταξιτζίδες και Σπύρου Πάτση πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτά με τους ταξιτζίδες, η ζωή τους δεν είναι και τόσο καταπληκτική που λέει τώρα. Η αγάπη σου με έχει τρελά. Θα σαν μια κούκλα πλαστική <σκύρισμα> Και θα σκάσω τα φιλιά σου φτάνει Ε, μα είσαι καταπληκτικό <σκύρισμα> Τα λόγια σου με έχουν αλλάξει Και έχω πάψει να είμαι λογικός Τα κουστούμια έχω πια πετάξει Μα είσαι Καταπληκτικό Γι' αυτό ποτέ ποτέ ποτέ Δεν θέλω να σε χάσω Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις και εσύ Γι' αυτό ποτέ ποτέ ποτέ Δεν θέλω να σε χάσω Γιατί είναι η αγάπη μας Καταπληκτική Γι' αυτό ποτέ ποτέ ποτέ Δεν θέλω να σε χάσω γιατί σε νιώθω και με νιώθεις και εσύ Για το ποτέ, ποτέ, ποτέ Δεν θέλω να σε χάσω Γιατί είναι η αγάπη μας Καταπληκτική Ωραία ο Πασχάλης η κόρη του, πολύ παλιό τραγούδι Δεκαετία 80, 90 κάπου εκεί και η Ντόρα με αυτήν την πολύ ωραία δήλωση για το πόσο καταπληκτικά πέρασε που πήγε στην Γλυφάδα την Ευγαλοάντρας τη, όπως είπε και φάγανε ψάρι, κάποιοι καλοπερνάνε και κάποιοι άλλοι έχουν προβλήματα στο νόμο. Το τελευταίο καιρό που είναι ορθοπεδικός από, από ό,τι ξέρετε είχα ένα σύνδρομο πρόσκουσης στον νόμο. Δεν είναι ακριβώ. Ο παγωμένος όμω, δηλαδή ο παγωμένο όμω το πα μέχρι ένα σημείο, κολλάει και δεν μπορεί να πα παραπάνω. Το σύνδρομο πρόσκυσης είναι πα, πονάει, κολλάει και ξεκολλάει. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό σα έχει σύνδρομο πρόσκληση. Δεν είσαστε εδώ να με βοηθήσετε για ένα ορθοποδικό θέμα, κύριε. Τα τελευταία είναι τα τρία ε. Είναι ο Τσακαλώτος, ο οποίος στο, από το βήμα της Βουλής μιλάει για το πρόβλημα που έχει στον νόμο του, νομίζω ότι το έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το αναλύει όλο αυτό και ψάχνει έναν γιατρό εκεί μέσα στη Βουλή. Ε, όλα αυτά περνάνε στα πρακτικά και θα έρθουν οι έρευνητέ του μέλλοντο, οι ιστορικοί του μέλλοντος να μπουν στα πρακτικά, να δουν τι λέγανε το 2020 και θα πέσουν πάνω σε αυτό το απόσπασμα που ένας Βουλευτής, μιλάει για τον νόμο, το σύνδρομο που έχει στον νόμο και πώ νιώθει και όταν το σηκώνει πάνω και όταν είναι παγωμένο. Και όταν... Ωραία, θα βγάλει τα καλά συμπεράσματα, τα τέλεια συμπεράσματα ο ιστορικό για το τι ακριβώ συνέβαινε στην Ελλάδα το 2020. Περνάμε τώρα στα τη Αμερική, δήλωση νούμερο 1. Στι Αμερικής, λοιπόν την κρίση της, του χρέου την αντιμετώπισαν με καισιανέ πολιτικέ. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε Είναι παλιότερη δήλωση Είναι ο Αλέξης Τσίπρας Που καμάρωνε αναδείκνυε τα θετικά της Αμερικής Και είχε καταλήξει σε αυτό το συμπερασμά ω γνήσι αριστερός Ότι δεν υπάρχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε Όταν αποδεδειγμένα και καταγεγραμμένα Είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια Αυτοί που τρώνε κάθε μέρα από Και μένουν κάτω από γέφυρες έτσι λοιπόν είχε βγάλει ένα συμπέρασμα, ως γνήσια αριστερό, ξαναλέμε, γιατί τα βλέπει με μια διαλεκτική σκοπιά. Δεν ε, στέκεσαι στην επιφάνεια, παίρνει στοιχεία, τα μελετά και ξέρει τι λε κυρίω. Και έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό συμπέρασμα για την Αμερική. Ε, τώρα κάποιοι από αυτά τα εκατομμύρια βρήκαν άλλη μια ευκαιρία να βγουν στου δρόμου με όλα αυτά που βλέπουμε τι τελευταίε μέρε. Η Αμερική είναι η μεγάλη χώρα, ε, τη οποία εδώ εμεί τη χρωστάμε πάρα πολλά. Θα καταλάβετε γιατί. Το θέμα μου κάνει πάντα πολύ. σωπει εγώ έφυγα ε, στα 18 μου ε, από την Ελλάδα πιγαστούντα ε, στην Αμερική γιατί ήθελα να πατήσω μόνο μου στα πόδια μου. Γιατί ήθελα να πατήσω μόνο μου στα πόδια μου, ε, πιγαστούσα στο ε, στην Αμερική γιατί ήθελα να πατήσω μόνο μου στα πόδια μου. Γι' αυτό χρωστάμε στην Αμερική. Δηλαδή μπορούμε να συγχωρέσουμε ακόμα και τον αστυνομικό που δολοφώνησε τον Φλόριτ, τον Μαύρο. Επειδή η Αμερική μα ε, ε, έδωσε αυτό το δώρο. Η χούντα τον Γέννησε, όπω έχει πει τώρα και. Η, στην Αμερική πήγε μόνο του, γιατί ήθελε να πατήσει στα δικά του πόδια. Δεν πήγε ω Μητσοτάκη, δεν πήγε ω γιο πολιτικού. Μπορεί να ήταν και πρωθυπουργό τότε. Νομίζω κάπου εκεί ήταν και πρωθυπουργό ο πατέρα, γιατί είχαν πάει στη, στο Χάρβαρντ όταν ε, ορκίστηκε, ή αποφύτισε μάλλον. Οπότε μόνο του ήθελε να πατήσει στα πόδια του και διάλεξε αυτή την τόσο δύσκολη χώρα και τόσο ανταγωνιστική χώρα και τα κατάφερε. Πάτησε στα πόδια του και έτσι λοιπόν τον έχουμε τώρα εδώ και μα σώζει νοσοτήρα όλων ημων επειδή οι οθόνες μας γεμίζουν από επεισόδια, από αγανάκτηση, από δίκιο και τα συναισθήματα που προκαλούν όλα αυτά να το συνεχίσουμε και εμείς λίγο ραδιοφωνικά. dream. We face the difficulties of today and tomorrow. I have a dream. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day this nation will render formed into an oasis of freedom and justice, I have a dream. my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Είναι η φωνή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ να περιγράφει το όνειρό του που δεν έγινε βεβαίως, δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι ανεκπλήρωτο ακόμα σε αυτή τη μεγάλη χώρα, πάνω σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε θα τελειώσει γλυκά γλυκά, πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σας. transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Ναι, καλησπέρα, σε ποιο μιλάω, Σε μένα. Α, παίρνω εδώ και εβδομάδε και δεν με βγάζετε. Μήπω λέτε μα. Yes. Θέλω να σα πω το πρόβλημα μου. Ωραία. Η αδερφή μου με ζηλεύει. Ιστορικό κόμενο. Όποτε υπάρχω σε ένα χώρο. Υπάρχεται δεν... σε χώρους γενικώ. Δεν αντέχει να, να βρίσκομαι κοντά τη. Βρωμάται μήπω. Και δεν είμαι και αδερφή. Τι ομοφοβικά είναι αυτά, γιατί τι σχέση έχει. Δεν αντέχει να υπάρχει κάποιο άλλο στο χώρο κοντά τη να έχει περισσότερη προσοχή από την ίδια. Α, όντω βρωμάται και σα προσέχουν όλοι. Κάπω έτσι δηλαδή. Πληθείτε. Πληθείτε και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο στο σπίτι σας, την αδερφή σας. Σας ευχαριστώ που με βγάλατε. Ε, είπατε τη μαλακιά σας τι να κάνουμε, <laughs> ε, ε, Έγινα εγώ το κέντρο της προσοχής, έτσι δεν ε, είναι. Εγι αυτό σε μισή αδερφή σου, γιατί πραγματικά έγινε στο κέντρο, όχι το κέντρο, όχι μόνο της προσοχής, της Αθήνας, ομόνοι έγινες. Ελα, <laughs> γεια. Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, να σου πω κάτι, έστω και ένα μικρό μαγαζί να κλείσει, ρε φίλε. Έστω και ένα μικρό. Ένα μικρό να κλείσει είναι κέρδο για τι μεγάλε εταιρείε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ε, δεν θα να κλείσει το... αφού είναι προστατευμένο. Το αποβρούτζει το, ατύμα. Κάθε <σχιές> ενδογνώμου, κάθε μικρή επιχείρηση. Δε, <σχιές> βαράνε κάτι κανονάκια του κουντούκου, του κουντούκου. -κου Άστο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Το ακούω προθέσει τη τηλεόραση, φίλε. Ότι η Κόσκο που είναι 10 χρόνια στο λιμάνι από την 90. Η, η, η δε, κυρία δε, Κόσκο, θα λε, όχι η Κο ή η κυρία Κόσκο. Όταν οφείλει σε μια επένδυση πολλά, θα σε Άρθει αύριο κόσκο, μεθαύριο ποτέ. η Λάμδα Development να κάνει επένδυση στο ελληνικό. Ποτέ, τέλο πάντων. Και τι θα yeah. λες Η Λάμδα έτσι με να θράσος λες και φαντάρι. Λοιπόν, η κυρία κόσκο η Κινέζικη που πάει το κέρδο στην Κίνα από το 1992 πήγε στη θέση 4. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Η ΟΤΕ την πήραν οι Γερμανοί, έχει 33% κέρδο. Οι τράπεζε γίναν ιδιωτικέ, παίρνουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. Ε, Όλε αυτέ οι εταιρείε που γίναν ιδιωτικέ, φίλε και ευημερούν. Εγώ, ο, ο απλό ο λαό. Γιατί πάμε κατά διάολου Μπορείς να μου το εξηγήσεις Γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί, Λυπάμαι Φιλιά Τσάου Γάμισε τα ρεφ, με τι κότε του Σάκη, ρε γάμο το. Μια η vegan τώρα με ποιον ήταν, με την αλεπού ή με το σάκι. Άσε τώρα, γιατί έχουμε κάνει μακκκιά κι εμεί. Ε, είμαστε <Γιναι> <γιατί> πολύ εκτιθειμένοι <Γιναι> στη vegan κοινότητα. Τώρα, αυτοί είσαι και στου αντισπιστέ και όλα αυτά, άσε με τώρα, εντάξει. <Γιναι> τα φοβάμε, τα φοβάμε. Είναι ώρα να χτυπήσουν αυτή ότι ειρηνευόμαστε τι κότε, το βλέπω εγώ. Μπράβο, ναι, γιατί η φουταίνα η αλεπού μπορούσε να φάει και μήλα και κεράσια. Τρώει και τέτοια η αλεπού. Γιατί δεν έκανε vegan διατροφή η αλεπού και έβαγε τι καημένε σκο Εχθέ ο άντρα μου με έβγαλε και με πήγε στη, στη γλυφάδα ε, να φάμε. Ήμασταν ε, στη θάλασσα, φάγαμε. Ε, η κυρία Παγκογιάννη δεν άκουσε ότι υπάρχει έξαρτη τη οικογενειακή βία. Να ακούσει η γυναίκα μου ότι έχει πάει για ψαράκι, πιο για ψαράκι. Δεν λέει τουλάχιστον πήγα μια σουβλάκια. Να με κλωτσές, ανά, να με κάνει μαύρο στο ξύλο. Καλά, ψάρι Φιλέ... είναι και η μαρίδα. Δεν είναι και καλά όλα τα ψάρια στο τώρα, αυτό δίνει ότι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου τελείω. Ότι εμείς τους είχαμε στο μυαλό μας εντός τόπου, μάλιστα. Σε γεια. Έλα βλάγη. Έλα! Ε. Τι είναι μα φίλωσε, να θες, που λέει ο θύμιο Αλλή, ο χρυσοχολή δίλωσε ότι πήρα 15.0. Φύγει και μαρτιέ δεν πάει μαζί, ανακάλεσε παρακαλώ. Τι παπάγια λέει ο θύμιο να πούμε ότι περπαίλια. Μα φίλωσε, είναι φίλωσε, δυνατόν και... τώρα σε παρακαλώ. <laughs> Έχει <laughs> ακούσει <laughs> το θύμιο έστω και μια φορά να λέει παγγελίε. Όχιρε φιλέ. Άρα... Χρησοχοίδη είπε, τις πα... είπε τι πατριέ του Χρυσοχοΐδη πάει όλη τη παλιά που είπε ο θύμιο. Α, δεν μιλάμε για τι παλιά που λέει ο θύγιου όλη την ώρα, συγνώμη μερέκα. Ε, παιδί μου για τι πατριέ που είπε ο χροσοχολείο ότι πήραν 15.00. Τίμιος είπε το άλλο, περιμένουν και τέτοια. Δηλαδή τώρα εγώ που το άκουσα αυτό τι να υποθέσω. Ότι έχουν αρχίσει να ψιλωριμάζουν στις δίκαιες και περιμένουν να και τέτοια. Ότι ήρθε η ώρα πλέον το κουκουέ να αρχίσει να αναλαμβάνει ξέρω εγώ και τέτοια, να δράσεις και δραστηριότητα. Ά, καλά, ηρέμισε και εσύ παιδί μου, ηρέμισε, είπε μια μαλακιά. Το έκανες και εσύ. Ω, ρε, ξεκίνησε ποιος τον ήδη